Και τους φιλέψαμε η δοργεγι Χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Κλέψανε, κλέψαν ανάπηροι συνταξιούχοι έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρήματα τους δίνετε μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε και όταν δώσουν το οκ okay, για τρέξω τρέξτε πόλη, οχθρή, καθόλου, Αν μπήκανε στην πόλη οι δεν ξέρω καθόλου αν μπήκαν στην πόλη ξέρω ότι ήταν πάντα εδώ και συνεχίζουν να είναι και μάλιστα απτόητοι όπως και εμείς Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο Νάνση Κανέλη στη Μουσική Επιμέλεια Η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο Και η Νορία Λεφέμψους 97,8 στην Αθήνα Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη Μια Παρασκευή Με την οποία δεν ξεμπερδεύουμε Με όσοι έχουν γίνει μέσα στην εβδομάδα Αλλά επειδή πέρασαμε την προηγούμενη Να ασχολούμαστε με τη Βρετανική κορώνα Δηλαδή το στέμα ποιος έφυγε και ποιος δεν έφυγε ο πρόεδρος, το ήρθε και ο ιός, μπήκε και ένας κορονοϊός κατά Παμπινιώτη, κορονοϊός διεθνώ και επαναλαμβανόμενος, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Ε, περισσότερος κόσμος χάνεται από την κανονική γρήπη στην Ελλάδα, έχουμε ήδη 21 νεκρούς από ότι από τον κορονοϊό μια και ακυρώθηκε και το... Περιστατικό για το οποίο πολλοί φοβήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο Αχέπα, που ο άνθρωπο σηκώθηκε και πήγε μόνο του, σοβαρό άνθρωπο 62 ετών, γυρίζοντα από την Κίνα, στο γιατρό. Γιατί αισθάνθηκε ότι είναι κρυολογημένο και σου λέει: Λε να την πάτσα κι εγώ και να μην είναι τα πράγματα σοβαρά. Οπότε θα έπρεπε να ανακηρυχθεί πολίτη τη χρονιά από την Ακαδημία Αθηνών. Αλλά ποιο νοιάζεται για τέτοιου είδου ανθρώπου, δεν το συζητάμε καθόλου. Και φτάσαμε να κλείσουμε με τι Αμερικάνικε βάσει που δεν θα είναι ακριβώ αμερικάνικες βάσεις διότι όλες οι ελληνικές βάσεις και όλα τα ελληνικά στρατόπεδα και όλοι οι ελληνικοί χώροι μπορεί να πάσα στιγμή να είναι αμερικάνικοι με βάση μια συμφωνία ή στο Διήνεκες που υπεγράφει την ώρα που η Ελλάδα διχαζόταν τεχνιέντος μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού ή για την ακρίβεια έπαιζε κυριολεκτικά το πολιτικό σύστημα το οποίο αμήχανο εψέλιζε πέντε πράγματα για την εξωτερική πολιτική και τρία για τα γκολ Που καταλήξαμε, πάρα πολύ απλά. Στη που η Πούλια και ο Αυγερινός λένε τα παλιά τραγούδια, εμείς με τον Αυγενάκη και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, ούτε Πούλια, ούτε Αυγερινός, ούτε Φτερά, ούτε Πούπουλα, συμβιβασμοί ασύστολοι και το λέω το Συμβιβασμία Σύστολη, εμείς θα μοιράσουμε τους συμβιβασμούς με διαφορετική τοποθέτηση, ο καθένα θα σας διαλέξει όποιο γούσταρι για όποιο λόγο γούσταρι. μεταξύ ενός συμβιβαζόμαστε τη Μαρινέλας και ενός συμβιβασμούς δεν κάνω, με το Γιάννη Πάριο, σε στίχους Πιθαγόρα το ένα, σε στίχους Γιώργου Παπασιρού το άλλο, Χατζινάσιο το ένα, Τζιλ Γκαζάη, η μουσική στο άλλο, Βγάλτε πέρα μονάχη σας γιατί το ένα είναι γραμμένο το 72 το άλλο το 76 στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα η καλύβα του Μπαρμπαθωά δεν άλλαξε παραμένει ως καλύβα Συμβιβαζόμαστε Δεν χωριζόμαστε <συμβιβαζόμαστε. συμβιβαζόμαστε>. Και αυτό είναι λάθος. Συμβίβασμους δεν κάνω, γι' αυτό αποχωρώ Ο δρόμους παραπάνω, αγάπη εγώ θα βρω Μ' ανοίγουν όπου πάω, οι πόρτες που χτυπάω Χαμένος δεν θα πάω, μονάχα σε Πώ Πώς μπορέσει η καρδιά σου το Γιάννη να πει που όσα τα μαλλιά σου και η γόρια γιου χαστάλει. Πρέπει να σπάσουμε τι αλυσίδε. Δεν έχουμε καιρό για άλλε ελπίδε. Πρέπει να φύγουμε χωρί αδίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για του δύο. Αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλε ελπίδε. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αδίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο Συμβίβασμος δεν κάνω, δεν δέχομαι τροπές Κι αν που σε χάνω, μια μπορά ήταν πες Μανίγουνο ανοίγουν όπου πάω, οι πόρτες που χτυπάω Χαμένος δεν θα πάω, μόναχα σε ρωτώ Πώ μπόρεσε η καρδιά σου το γυάνι να πειράσει, Πόσα τα μαλλιά σου κι εγώ. Έτσι κι έτσι γάνει. Σαν σύνοριο δεν γινταζόμαστε ούτε σαν φίλοι κι όταν φιλιόμαστε κι οι δυο αισθανόμαστε κρύα τα χείλη Λοιπόν α, αρχίσαμε με τα τρέχοντα Τα τρέχοντα δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με την ιστορία Έχουν σχέση με το μια φράση που άκουσα και νομίζω ότι παπαξίζει να την κρατήσω Πρέπει να την είπε τυχαία για ένα πεντάλεπτο. Ο Βουτσινάς που με τη σειρά του Επικά Πολού την άκουσε στην τηλεόραση ε, «Ζούμε την ιστορία που διηγούμαστε» Και αν το καλοσκεφτείτε, έχει μια τεράστια δόση αλήθειας. Διηγούμαστε μια ιστορία και τη ζούμε. Δηλαδή καμονόμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε πίεση, ότι ε, δεν έχουμε φτωχήνει, ότι δεν αυτό, δεν είναι εκείνο. Δηλαδή προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, διηγούμενη μια ιστορία που έχει περισσότερη μπάλα, αλλά δεν έχει κερκίδα πια. Σας σήμερα, 24 χρόνια, ο ο Βλαχάκος και ο Γιάλοψος έκαναν αυτό για το οποίο είχαν ορκιστεί. Τη δουλειά τους που λένε και οι Αμερικάνοι στρατιωτικοί. Πήρε μια έντολη να πάνε να ελέγξουν κάτι που όλοι ξέρανε αν υπάρχουν Τουρκοί στα Ιμμια. Και δεν ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Και μαύρισαν τα σπίτια. Και τους λέμε ήρωες και δεν το πιστεύουμε. Γιατί στους ήρωες άμα βγω αυτή τη στιγμή και μιλήσω έξω Αμφιβάλλω αν κάποιος θυμάται τα τρία ονόματα Και γιατί χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις να καθαριστούν Τα αγάλματα που έχουν, ε, τα μνημεία μάλλον Που έχουν στηθεί για αυτά τα τρία παλικάρια Που τίμησαν το εθνόσιμο και την πατρίδα Την ώρα τη δύσκολη της εντολής Μην ανοίξουμε συζήτηση αν έπεσαν το ρίξαν το ελικόπτερο Γιατί τα ελικόπτερα δεν πέφτουν πάντα με σπέρες τα ελικόπτερα πέφτουν και με λάθο εντολέ. Τα ελικόπτερα πέφτουν και με μπλοκαρίσματα ηλεκτρονικά. Το πόρισμα είναι πιθανό θεωρείται ακόμα απόρριτο. Δεν έχει βγει. Και όποιο μένει μόνο σε αυτό, και όχι στο γεγονό ότι μια συγκεκριμένη μέρα από την οποία ξεκίνησε το γκριζάρισμα του Αιγαίου, υπήρξαν τρία παιδιά, τρία παλικάρόπουλα, τρει αξιωματικοί, οι οποίοι πήγαν εκεί για να κάνουν αυτό που του είπαν να κάνουν και δεν ξαναγύρισαν. Αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε. Δεν θέλω να επεκταθώ στο ζήτημα, θέλω μόνο να ξήσω τη μνήμη Ειδικά όσων είναι λίγο μεγαλύτεροι ή πολύ μικρότεροι από τα 24 χρόνια Γιατί 24 χρόνια είναι περίπου ένα τέταρτο αιώνα Και αν σε ένα τέταρτο αιώνα ένας λαός, αν και το δικό μας, έχει τόσο κοντή μνήμη Τότε κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της, του τουρκικού πλοίου Το οποίο αυτή τη στιγμή παίζει το παιχνιδάκι της τουρκολιβικής συμφωνίας και του καθορισμού, καθορισμού δεδομένων γκριζαρισμάτων έτσι ώστε να πάμε σε συμβιβασμούς αντίστοιχους με την αφαίρεση βαθμών, με την αλλαγή με την, μια τροπολογία δηλαδή της γεωστρατηγικής και της γεωγραφίας ε, και δεν μπορεί να απαντηθεί αλλιώς παρά με τον μιλιταρισμό Η Ερμηνεία είναι της Ενασβενετσάνου Η ποιήση είναι του Ιωσήφ Ελιγιά του ρωμανιώτη Γιωσέφ ε, Ελιγιά από τα Γιάννενα Η μουσική είναι της ε, εξαιρετικής πηγής Λικούδη Και νομίζω ότι όταν ακούς Μιλυταρισμός Και το τραγούδι είναι μελοποιημένο το 2018 Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι στον κόρακα συμβαίνει Σε αυτόν τον τόπο εδώ και τώρα Στο τέλος ή μάλλον στην αρχή Στο τέλος τη 20 και στην αρχή του 2020 Ή στον 20 Μέστης ψυχής αν διλαλούν πού μακαιλούια ναιμί Θυμιέτεγριά το γιό κατις στο ερημικό της πίτι. το μικρό στην αγκαλιά και τρέμει κι ένας διαβάτης τραγουδί το γιο του ψιλωρίτη κι ένας διαβάτης τραγουδί το γιο του ψιλωρίτη Στις πλατείες τις βουυές Και στα βουβακάν δουνια Γραν και γραν Sonτραν και γραν Ρωτούνε τα σπυρούνια Γραν και γραν Sonτραν και γραν Ρωτούνε τα σπυρούνια Και στις πλατείες τις βουυές Και στα βουβακάν δουνια Κάρδια το βάκριτις θα να τον δρόμο, πυκτωσκού σκοτάδι στη ψυχή και μπότα φόβερις. Κάποιος αργάτης πλαστιμά με κύρτωμενο νόμο. Και ενώ σκυλιού η βράχνη φωνή σαν κάπου να γαυγίζει Και ενώ η βράχνη φωνή σαν κάπου να γαυγίζει Και στις πλατείες τις βουβές και στα βουβά ντουνιά τραν και τραν και τραν και τραν ρωτούνε τα σπυρούνια Τραν και τραν και τραν και τραν ρωτούνε τα σφυρούλα και στις πλατείες τις βουβές και στα βουβάκαν τους. τις πλατίες στις βουβές και στα βουβα νύνια τράν και τράν και τράν και τράν κροτούνε τα σπιρούνια τράν <συγά> <συγά> <συγά> και τράν και τράν και τράν κροτούνε τα σπιρούνια και στις πλατίες στις βουβές και στα βουβα νύνια Το σκοτάδι στη ψυχή και πότα Λοιπόν, είναι ο Real να το στο μικρόφωνο Νάντση Κανέλη στο α, υπέροχο μουσικό ταξίδι Αν θέλετε να στείλετε SMS, γραφτερή, ελκενό το μήνυμά σας, και το αποστέλλεται στο 1960, Η διεύθυνση για το email είναι στούριοpapa.kollefm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο, μια και θα έχουμε και κληρώσει όπω πάντα και σήμερα: 2.11.200. 8.200. Ήδη όμω λειτουργήσαν αμέσω οι υπολογιστέ και τα ανακλαστικά των αγαπημένων φίλων Ακροατών και ο Ιωάννη Σάκελ από τη Νέα Υόρκη. Σταθερό φίλο, κάθε Παρασκευή. Ένα καλύτερο οικονομικό δρόμο. Έχει στείλει δύο μηνύματα. Συνοψίζω περίπου στο ένα. Από τον Μπρούκλιν γράφει ο Γιάννη, ένα καλύτερο οικονομικό δρόμο μπροστά για τη ΣΥΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα, ο ίδιο ο Βίστον Τσόρτσιλ είχε δηλώσει: Ένα απεσιόδοξο βλέπει τη δυσκολία σε κάθε ευκαιρία, ένα αισιόδοξο βλέπει την ευκαιρία σε κάθε δυσκολία. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Μα εύχερσαι. Ασχολείσαι με τον Brexit. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, η λέξη exit είναι μαζί με την μπάλα. Είναι balexit. Στο λέω για να το ξέρει. Οι Έλληνες δεν δίνουν φράγκο αυτή τη στιγμή, ούτε για τα αποτελέσματα του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, ούτε για τα αποτελέσματα του Αγγλικού ποδοσφαίρου το αστείευομαι, ενώ την οικονομική επίπτωση ενδεχομένως στη ζωή της Αγγλίας στη ζωή των ΗΠΑ, στις δραστηριότητες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ώρα που αποφασίσαμε να φωνάξουμε τους έντιμους δηλαδή τη FIFA και την UEFA να έρθουν εδώ ε, να μας ξεκαθαρίσουν την ελληνική κόπρο του Αυγίου μου φτάνει να θυμηθώ δύο ονόματα σαν τον Πλάτ και σαν τον ε, πλατινή, για να αισθανθώ πως μπορεί σχεδόν Ομοιοπαθητικά, πώς να σας το πω Με βρώμα να καθαρίσεις τη βρώμα Και επειδή αυτά δεν είναι τι παρούσει σήμερα. Η μέρα είναι εξαιρετικά φορτισμένη. Θα μιλήσουμε για τι βάσει. Ήτανε μείζον το ζήτημα, αλλά δεν το συζητήσαμε, δεν το συζητήσαμε. Είναι τρομακτικό να δείτε πώ έγινε μέσα στη Βουλή. Δεν μίλησαν οι βουλευτέ, δεν μίλησε κανένα, μίλησαν μόνο αυτοί που έπρεπε να μιλήσουν και το είχαν καθορίσει και το είχαν φέρει έτσι. Επειδή υπήρχε κόσμο απ' έξω και υπήρχε διαδήλωση εναντίον τη υπογραφή τη συμφωνία για τι βάσει να μην υπάρξει διάλογο μετά, να μην ακουθούν οι φωνέ του κόσμου, να μην ακουστηκε. Η αντίδραση βεβαίως του Κουκουέ ήταν έξω, βεβαίως του Κουκουέ αισθάθηκε σε ένα βροντερό όχι, αλλά μέσα ήταν απίστευτο εκεί που περιμέναμε να μιλήσουμε για τις βάσεις την εξωτερική πολιτική, την κρίση με τις σχέσεις με την Τουρκία. Όλο αυτό το ζήτημα ε, έπρεπε να δείτε τον Τσίπρα που μιλάει πριν από το Μητσοτάκη να του κάνει πάσα κατευθείαν στο ποδόσφαιρο και να απαντάει ο Μητσοτάκη λέγοντας ότι έχουμε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε και τρώει 16,5 λεπτά αρχίζοντας το λόγο του και μιλώντας μόνο για αυτό και καταλήγοντας όχι στο Brexit με exit ε, οτιδήποτε άλλο αλλά στο exit του ποδοσφαίρου ε, εντάξει, τι; Δεν σας το λέω Νομίζω ότι ζω σε άλλη χώρα με άλλα θέματα που την απασχολούν και όχι σε τούτη εδώ την ταλέπορη, όπου επίκειται και ασφαλιστικό τώρα, κάντε λίγο υπομονή, έρχονται μία σειρά από ωραία ζητήματα. Επομένως, ας σας πάω να στον κόσμο και μετά τα υπόλοιπα μηνύματα, με το Θοδωρή, τον Καρέλα και τον Μίλτο Πασχαλίδη, μακριά να διώξω τους καημούς σε τόπους ξεχασμένους, εκεί που δεν τους πιάνει ο και από τις καρδιάς χαμένους. Καημούς, σε τόπου ξεχασμένους Έχει που δεν τους φτάνει ο νους κι Ματι τις καρδιές Ματρία να διώξω του χαϊμούς σε τόπου ξεχασμένους Έχει που δεν τους φτάνει ο νους κι απ' τις καρδιές χαμένους Βάρε α' να tema δυσσιοποιOME πρώτη μόναξιά του σαν όνειρα από τη πρωή να ζουν στη μέρη μοιάζεις. να δώσω στις χαρές χέρι να μη τις πιάνει μες των ανθρώπων τις καρδιές να πάνε για σερδιάνει. Έρα να δώσω στι χαρέ, χέρι να μην τι πιάνει. Με των ανθρώπων τι χαρτιέ, τα πάνε για σενιάννη. Ποιο που πετούν, ποιο που πατούν, Να φύγουν ένα σημαδι. Σαν τριγυρνάνε, ελεύθερε τη μέρα και το βράδυ. Τα τερά να χαρές, χέρι να μην τι πιάνει. τι καρδιέ τα πανέλια <Τιναι> σε Κλέψανε, κλέψαν κι Που τους πιστέψανε, κλέψαν Ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι μισθοτή προνομιούχοι Έχουν προνόμια Κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πυρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε Ακούσατε τις συντήσεις, πάμε τώρα στα μηνύματά σας Και να ετοιμαστείτε γιατί σήμερα σας έχω Τρεις εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις Για να σας στείλω Λοιπόν, γράφει η φίλη Η Ελένη. Από τα καμίνια μπήκαν στην πόλη Οχτρή, την ιδιαίτερη καλησπέρα στη Λιάννα και στην Άνση και στην όμορφη ραδιοσυντροφιά που έχουν πάντα. Οι σφαίρε των ερθών μα, επάνω στην καρδιά μα, είναι τα έψιμα και τα παράσιμά μα, καθώ το πάρθιον Βέλο δεν βγήκε ακόμα από τη φαρέτρα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, όπω καταλαβαίνετε, και επιμένουμε να ονειρευόμαστε. Δεν σε ρέμο, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρο μα. Από το στόμα σου και στο δίκιο το αυτή. Ο Κωνσταντίνο, την καλησπέρα μου. Καλό απόγευμα. Στα πέντε νησιά, στα παραπήγματα που έχουν βαφτιστεί κέντρα φιλοξενία και που υποτίθεται ότι υπαρκούν για την παραμονή 6.200 ανθρώπων, τώρα τα νούμερα παίζουν τόσο πολύ που τα διαβάζω όπω τα έχεις, έτσι. Έχουν στη βαχτί 42.000. Απ' τη μια ο εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, και απ' την άλλη ο εγκλωβισμό των Ελληνών στι τοπικέ κοινωνίε, ειδικά στα νησιά. Και το χειρότερο, πάνω σε αυτά, ξενοφοβία, ρατσισμό, εθνικισμό, φασισμό. Ω αγανακτισμένος πολίτης με τη μάσκα αυτή και του πατριωτικού λόγου βρίσκουν πολιτική ομπρέλα και μηδιακή αρρωγή Δεν θα σου έλεγα ότι είναι κλεισέ, ούτε ότι είναι χίλιο υπομένα θα σου έλεγα μόνο ότι σε αυτά προσθέθηκε τώρα ένας φράχτης θαλάσσιος σαν και αυτό που βάζουμε για τις τσούχτρες Ίσως και λίγο βάρβα, πιο βάρβαρος ε, Δεν θέλω καν να ανοίξω συζήτηση για αυτό το θέμα Το θεωρώ στα αλήθεια εξωφρενικό ως διάδοχη πολιτική της αντίληψης ότι μπορεί στη θάλασσα να μην υπάρχουν σύνορα και επειδή η Ρώζη νοιάζεται για τα Μάρμαρα λέγοντας θυμήθηκε κανένας να ζητήσει από τους Άγγλους τα Μάρμαρα που κλείσουν την πόρτα ψάχτες τους πριν φύγουν ποιος ξέρει τι άλλο νομίζουν ότι τους δώσανε το τι είναι κλοπή δόξα το Θεού έχουμε πια πολλά δημοσίευματα από τις εγκυρότερες επιστημονικές Πιο πολιτικές και αναλυτικές φωνές Το αν θα τα πάρουμε πίσω μ, Αν είχαμε νιαστεί για αυτά Όπως είχαμε νιαστεί για άλλα πράγματα Νομίζω ότι δεν θα πουλάγαμε ούτε καν την κουλτούρα μας Μετατρεπόμενη σε μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση Με την αμέσως προηγούμενη της Και όταν λέω αμέσω προηγούμενη της Σε μια ιστορία σαν την ελληνική Η αμέσω προηγούμενη δεν είναι ούτε τρία, ούτε πέντε, ούτε δέκα χρόνια Οπότε λέω να παίξω ένα τραγούδι που μου αφιερώνει η αδερφή μου γιατί το αγαπούσα πολύ, της το είχα ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα δεν uh, παίχτηκε γιατί uh, δεν uh, ήμασταν εδώ εμείς uh, ήμασταν στη Βουλή, εκεί όπου παίζονται άλλα πράγματα και αλλού καταλήγει τελικά η μπάλα οι φίλοι μου χαράματα σε εξαιρετικούς στίχους εξαιρετική μουσική και εξαιρετική ερμηνεία από την ολότελα εξαιρετική χαρούλα Ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά πάλι οι φίλοι μου χαράματα γυνάνε Έχουν τις μπήρες τους ακόμα καλιά Έξω από τη πόρτα μου περνούν και εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω Με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα βγω Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω Γιατί απ' όλους θέλω απόψε να κρυφτώ Γιατί δεν τους αντέχω Παραμύθια να σκεφτώ το σιπάταχα πως ταξίδι έχεις πάει και ενώ στη άλλοι τους ποθώ να τυλιχτώ αφήνω τον εγωισμό να με μεθαΐ Γιατί το βήμα το δικό σου περιμένω με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα πω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω γιατί από όλους θέλω απόψε να κρυφτώ Γιατί δεν τους αντέχω ζεφαρωμένους κι εγώ να μην έχω τα χέρια σου να γύρω τι θέλω εγώ με τόση αδάφη γύρω Γιατί θα και το δικό σου χάτι θα γυρεύω κορμί στους πέντε ανέμους τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους γιατί θα ζηλεύω και το δικό σου χάτι θα γυρεύω Μα έχω να σα στείλω να δείτε μια εξαιρετική παράσταση και ένα εξαιρετικό έργο. Έρετε την ηλεκτρική του Σοβοκλή. Έχω τρει πλέον σκλήρωσει για αύριο το Σάβδο. Στη 9 και 4 στο θέατρο τέχνη του Καρολουκού στη φρυνή στο νούμερο 14. Εκεί θα δείτε μια εξαιρετική παράσταση σε σκηνοθεσιάκι Μπινιάρη στο ρόλο της ηλέκτρας η Ελένη Μπούκλη η Ευελένα Παπούλια και παίζει την κλείστη ο Δημήτρης Μανδρυνός υποδίτητον τον Αρέστη, η Λένα Μποσάκη είναι χρυσόθεμη. ο Άρης ο Μπινιάρης είναι ο Παιδαγωγό, ο Νίκο Σολερίδης ο Έγιστος ο Τάσος ο Κορκο στη θέση του χορού μαζί με την Λεωνή Ξεροβάσιλα Λοιπόν, είναι η μετάφραση του χειμωνά και νομίζω ότι θα έρθετε μπροστά σε ένα θεατρικό και μουσικό γεγονός Γιατί? Γιατί όσοι πληγές ακόμα δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει Ώσπου να στραγγιστεί εντελώς το μαύρο σκοτάδι της νύχτας Τα τέλεια τραγούδια της Στορκής τα ακούγονται συνέχεια από εκείνη για τον φόνο του πατέρα της Του σκίσαν το κεφάλι με ένα μπελεκι η μάνα τη και ο άναντρο τη. Πώ να συζεί με του φωνιάδε, πώ να αφήσει τη ζωή τη να χαθεί, να έχει και κασακίνη, πώ αλλιώ να κάνει, πώ θα φυτρώσει μέσα τη ένα κλονάρι, mm. ηλέκτρα, Σοφοκλής, τρει διπλές προσκλήσει για αύριο Σάββατο στι 9 και 4 στο θέατο τέχνη του Καρολουκούν, προσφορά τη εκμοβή για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 211 28200. Πάμε σε διαφημίσει. Κλέψανε λένε, Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι, παιδιά μισθοτή, Λοιπόν α, Γιώργο μου από τον Τίσελντορφ Παρότι είχε πρώτο το μήνυμά σου Το άφησα γιατί ήθελα να σου αφιερώσω Για να συγκεκριμένο τραγούδι Όξο από τη φόρτιση Καλησπέρα από τον Από μια πολύ όμορφη με αρκετό για τα ελληνικά δεδομένα κρύο, αλλά και εδώ έχουν σφίξει λίγο τα κρύα, αν και όχι τόσο για τα γερμανικά. Από μια πόλη που δέχτηκε να με φιλοξενήσει πριν από έξι χρόνια, μια ισχύ πατρίδα μου με τον τρόπο τη με δίωξε. Είναι φορέ που σκέφτομαι αν έπραξα σωστά ή λάθο. Οι αποφάσει μα είναι πορείε που επιλέγουμε σε σταυροδρόμια άγνωστα, άλλοτε με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, άλλοτε ενστικτοδό. Πολλέ φορέ αμφιβάλλουμε για αυτέ, ιδίω όταν οι αποφάσει αλλάζουν τελείω τη ζωή μα. Και κάτι τέτοιες στιγμές είναι που θυμάμαι ένα αγαπημένο ποίημα του καβάφι, Το μεγάλο όχι Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι. Και λέγοντας το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του Ο αρνηθής δεν μετανιώνει Αν ρωτιούνταν πάλι όχι θα ξανά Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι το σωστό Ή σόλην την ζωή του επειδή με χτύψες καρδιά για την από τα αγαπημένα μου ποίηματα Εξαιρετικός σε σένα Και σε όσους ξενιτεύτηκαν Και ακόμα βασανίζονται Από τον νόστο Και το άλγος Την ωραιότερη από τις λέξεις που έχουν κατασκευάσει Για συναισθήματα Οι Έλληνες Και είπα κατασκευάσει και ακούστηκε άσχημα Δημιουργήσει οι Έλληνες Σου αφήρανω Ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Γιώτας Νέγκα, σε μουσική του Θέμη του Καραμουρατίδη και σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου, το δίκιο μου. Νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, το δίκιο σου μέσα σου πρέπει να το βρεις. Με το ρόλο κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο Η σκούφια μου κρατά από πουθενά Και σενα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω τρομάζει όταν έρχομαι κοντά Με να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. ανοίγεις και χαζεύει το κενό. Έχω, έχω το δίκιο μου και εσύ το Νομίζει θα βρεθούμε στα μισά. Δεν βλέπω ουρανό, και σύ έχεις το πιάτο σου, ολόκληρη Αθήνα Ανοίγεις και χαζεύει στο κενό. Και το τα ρεσ μου, να βγάλω και αλλού ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου Ολόκληρη Αθήνα, Ανοίγεις και χαζεύεις Το κενό Λοιπόν σα έλεγα πριν για την ιστορία Που διουργούμαστε και τελικά Τι ζούμε Και εγώ θα σας στείλω τώρα σε μια ιστορία Χωρίς όνομα Πρόκειται βέβαια για το βραβευμένο βιβλίο Του Στέφανου του Δάνδολου για και μια τεράστια, όπως θα δείτε, θεατρική επιτυχία για την σχέση α, του Ιωνα Δραγούμε, που τον α, ενσαρκώνει ο Τάσος Νούσια, με την α, Πίνε Λόπι Δέλτα, ο, που την υποδίεται η εξαιρετική Μπέτη Λιβανού έτσι α, μαζί με την Μαρία Παπαφωτιού γιατί μιλάνε για δύο διαφορετικές εποχές της Ηλικία και της ζωής της σπουδαίας συγγραφέως και ιστορικής προσωπικότητας Ήων Δραγούμης και Πινελόπη Δέλτα μια ψυχή χωρισμένη σε δύο σώματα Λοιπόν, πρόκειται για μια επιτυχία που πρωτοπαίχτηκε και στάθηκε παραπάνω από μεγάλη στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και από την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου Ξεκινάει τις, ε, έχει ξεκινήσει τι παραστάσει στην Αθήνα, στο θέατρο του Ιδρύματο Κακογιάννη. Για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν, έχω τρει διπλές προσκλήσει για την 5η, 6η του μήνα, του Φλεβάρη, στι 8.30 το βράδυ. Σα διαβάζω μόνο α, χαρακτηριστικά, α, ένα μικρό απόσπασμα κριτική. Από αυτού που έγραψαν για την παράσταση, ο Βαγγέλη Στοραυτόπουλο έγραψε μια ιστορία πάθου, πόθου και πολύπόνου. Μια σχέση καθαρά πλατωνική, ιδανική στην ονειρόδη κατάσταση, ιδονική και οδυνηρή ταυτόχρονα, διαρκής και σταθερή συνάμα, τελέσφορη και επίμονη. Με τη σκηνοθεσία να ακολουθεί και να σέβεται τη γραμμή και την τεχνοτροπία του συγγραφέα, παρέσυρε τους θεατές σε ουρανομή και επιφωνήματα, χειροκροτήματα έντονα και άκρατο ενθουσιασμό. Πάτε να τη χαρείτε. Έξι άνθρωποι, τρεις διπλές προσκλήσεις, στο 2128-200 στο ε, θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη. Και εγώ ε, θα σας πάω σε κάτι που ήταν και για μένα έκπληξη, σε ένα τραγούδι πολύ παλιό που το αγαπάω από τις πρώτες μου ραδιοφωνικές μέρες όταν το είχα, ε, που, που, που είχα παρουσιάσει στον ΤΟΠΕΦΕΜ, της Τανίτα Τικάραμ. Ε, ε, και ε, ε, εδώ θα το ακούσετε σε στίχους της Δήμητρας Μαστορίδου, όπου σε ένα μέρος τραγουδάει εκείνη και στο άλλο η φίλη μου που δεν τη το ήξερα ότι παίζει εξαιρετικό πιάνο δεν φαντάστηκα ότι τραγουδάει και τόσο καλά η Ιωάννα η Μπάλτα. Ε, ηχογραφήθηκε στο στοντιάκι που έχει η αδερφή μου στο σπίτι της φιλική δουλειά, επαγγελματικό το αποτέλεσμα Έτσι κάνει πάντα η ενοχή Κι έτσι ανοίγει η ρογμή. Κάτι μου κρύβεις Έτσι ανοίγει η ρογμή Είπες το βράδυ πως θα Και γυρνάς το πρωί Αν έχει τώρα κάτι να το πεις Ή αλλιώς κερδίζεις σιωπή Πε μου που ήσουν Ή αλλιώς κερδίζεις σιωπή Δε στα μάτια μου την αστράπη δε τρέλα μου πως τρέχει εκεί Τρέχει σαν μικρό παιδί να Γίναν κόκκινα τα δακρία Γίναν κόκκινα τα δακρία Γίναν κόκκινα τα δακρία Το πρωί ξυπνάω γιατί τα όνειρά κοιμούνται ως αργά Κάθε Κύριακή τα συναντά Μα τώρα πια δεν τους μιλά Αν ξανάρθεις φέρε μου από εδώ Το παλιό σου αυτό. Μου είχε μάθει πρώτος μια βραδιά Να σκορπάω στο με Υπάρχοντας <σ> <τισ Turk _> τα... τα αρτιφράσια, λέτε, τα κόκκινα δάκρυα, αναρωτιέμαι πως μπορεί ε, το αίμα τριών ανθρώπων να συντελέσει, να επιτρέψει, να καταλήξει να τρεπόμεστε εμείς οι υπόλοιποι γι' αυτό γκρίζα μια περιοχή γιατί στις δυο βραχόνησίδες των ήμιον. Ε, ε, ε, εκεί που γεννήθηκαν οι γκρίζε ζώνες την ίδια στιγμή έχουν σκοτωθεί οι τρεις Έλληνες και η περιοχή έχει βαφτεί με το αίμα τώρα αυτό πώς το προσεγγίζει κάποιος ίσως οι νεότεροι να μην μπορούν να το συνειδητοποιήσουν αν έρθει και σε καπιανού το μυαλό εκείνη η θλιβερή μέρα που ευτυχώς ο ελληνικός λαός είχε την ευφυεία να το κάνει Κατέβαιναν κάτι ορδέ χρυσαυγητών προ το μνημείο που είναι αφιερωμένο στα τρία παλικάρια μπροστά από τη λέσχη εξωματικών στη Βασιλίστη Σοβία, μονοπωλώντα την έννοια τη πατρίδα με τον πιο σκοτεινό τη τρόπο, πιο σκοτεινό και από τη θάλασσα τη βραδιά των ημείων, με λάθη που έγιναν. Εγώ να σα πω 500. Με αποφάσει στρατηγικέ, ναι, με παρέμβαση των ξένων, οπωσδήποτε. Με παρεμβολή των μίντια, τεράστια, 24 χρόνια μετά. Μιλάμε για τα Media, την μπάλα, ξαμιλάμε για τα ίδια πράγματα. Για γκριζαρίσματα περιοχών του Αιγαίου και μαθαίνουμε πριν, ευτυχώς από ένα έγκυρο στο ιδιωτικό site σαν το μιλιτέρ του Καρδινόπουλου ότι έστρεψε προς ανατολάς το τουρκικό πλοίο που σημαίνει ότι φεύγει προς την πλευρά της Τουρκίας και όχι προς το το εκείνο το σημείο που μπορεί η Ελλάδα να ήταν υποχρεωμένη να αντιδράσει ε, Έχω να σας διαβάσω, ε, ψάχνω σπάνια κείμενα που να είναι καλά φτιαγμένα Και καλά ε, διατυπωμένα και έτσι να μπορεί κάποιος να τα προσεγγίσει Χωρίς φόβο, χωρίς πάθος και να είναι και συνοπτικά Και λίγοι άνθρωποι γράφουν πια στα μήντια και ειδικά στα ηλεκτρονικά Με νυφαλιότητα, ένας από αυτούς είναι η Λιγερού έχει λοιπόν τον τίτλο «Στα Ήμοιες σκοτώθηκαν τρεις Έλληνε και γεννήθηκαν οι γκρίζες ζώνε. Αυτό θα σας το διαβάσω όμως στο δεύτερο μέρος μετά τις διεφημίσεις και τις ειδήσει. Πάνω στην επέτειο 24 χρόνια από το αιματηρή του γκριζαρίσματος λόγω ΗΜΙΩΝ νομίζω ότι είναι κατανοητό στους πολλούς ψύχρεμα, ήρεμα όχι όμως αφησυχασμένα έχει πολύ μεγάλη διαφορά γιατί γίνεται και τέτοια προσπάθεια ε, παίζουν και ένα ψυχολογικό παιχνίδι ε, γεωστατικής πίεσης αυτή τη στιγμή ε, στη θάλασσα η Τούρκοι μιλώντας για μια γαλάζια πατρίδα που τη φαντάζονται στο μέγεθο των όνειρων τους και εμείς για μια πατρίδα που μονίμως την υποτιμούμε όταν μιλάμε σε ατομικό επίπεδο Για τον τρόπο με τον οποίο δυστυχώ και επί ΣΥΡΙΖΑ πέντε χρόνια τώρα Μάθαμε να μην εκτιμάμε ως συλλογικές δράσεις και αντιλήψεις Όταν λέω συλλογικέ το εννοώ, δεν εννοώ ακτιβίστικες Εννοώ ιδεολογικές συλλογικές τοποθετήσεις Και φτάσαμε να θεωρούμε ότι η συλλογικότητα είναι ένας πάγκο απλωμένος στη λαϊκή αγορά από διάφορα πράγματα τα οποία ο καθένα μπορεί να διαλέγει και να νίκει σήμερα σε αυτή τη συλλογική αύριο σε κάποια άλλη και παραμεταύριο σε κάποια άλλη, με αποτέλεσμα να υποτιμούμε την ιστοριογραφική δύναμη των λαών. Τελικά, οι λαοί γράφουν την ιστορία. Πάμε λοιπόν στο κείμενο που σα υποσχέθηκα τη ε, Νεφέλη Λιγερού. Τα ημεία-δύο μικροσκοπικέ βαρχονισίε του νεονολικού Αιγαίου, μέχρι και τα Χριστούγεννα του 1995 ήταν σχετικά γνωστά. Κανεί δεν διέμενε μόνιμα εκεί. Ένα Καλύμνιο τα επισκεπτόταν καθημερινά για να φροντίσει τα κατσίκια του, που βοσκούσαν αμέριμνα, και αρκετοί συντοπίτε του ψαράδε με τα καϊκέ του. Κι όμω εκεί έμελε να πληγωθεί ανεπανόρθωτο το εθνικό γόητρο εξαιτία λαθών τόσο σε στρατιωτικό όσο κυρίω σε πολιτικό επίπεδο. Εκεί προκλήθηκε μια πρωτοφανού ένταση σε ελληνοτουρκική κρίση που έφερε τι δύο χώρε στα πρόθυρα του πολέμου, αλλά και με αφορμή αυτή την κρίση, η Άγκυρα λανσάρισε την γενοφανή θεωρία τη περικρίζων ζωνών. Με την οποία για πρώτη φορά διεκδίκησε όχι απλά ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και ελληνικό έδαφο. Με μια τραβηγμένη από τα μαλλιά ερμηνεία τη Συνθήκη τη Λοζάνη, οι Τούρκοι χαρακτήρισαν έναν μεγάλο ρυθμό ελληνικών βραχονισίδων αλλά και κατοικημένων μικρών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου γκρίζε ζώνε, δηλαδή εδάφη αδιευκρινιστής εθνική κυριαρχία. Από τότε, γιατί τώρα πια ισχυρίζονται ότι οι γκρίζε δεν είναι γκρίζε, αλλά τουρκικά εδάφη. 24 χρόνια πριν, λοιπόν, την ίδια τη 30η προ την 31η Ιανουαρίου του 1996, η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη μια δύσκολη πολιτική συγκυρία στην Ελλάδα, αποβίβασε κομμάτω στη μία από τι δύο Βραχονισίδε. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του ασθενού πρωθυπουργού Αδρέα Παπανδρέου και η νέα κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη δεν είχε πάρει ακόμα ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή. Μέσα σε αυτό το κλίμα πολιτική ρευστότητα, στι 25 Δεκεμβρίου του 1995, αν ημέρα δηλαδή. Το τουρκικό φορτηγό πλοίο Φιγγένα Κάτ είχε προσαράξει κοντά στην ανατολική Ήμια και είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου. Το λιμεναρχείο Καλίμνου διέθεσε ρημουλκό για να αποκολλήσει το τουρκικό πλοίο αλλά ο τουρκος πλοίαρχος αρνήθηκε υποστηρίζοντα ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή και άρα οι τουρκικές αρχές είχαν την αρμοδιότητα να του προσφέρουν βοήθεια. Μετά πολλά δύο ελληνικά ρημουλκά και το οδήγησαν στο λιμάνι του Λουκ της Τουρκίας. Σε 48 ώρε αργότερα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει την ελληνική πρεσβεία ότι υπήρχε θέμα κυριαρχία στα ίμια. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμο τη Σημαία. Ο Δήμαρχο Καλίνου, Δημήτρη Διακομιχάλη, συνοδευόμενο από τον αστυνομικό διευθυντή και δύο κατοίκου του νησιού, υψώνουν την ελληνική σημαία στα ίμια. Δύο δημοσιογράφοι τη τουρκική εφημερίδα Χούργιερτ. Πήγαν με ελικόπτερο στη μικρή Ήμια, κατεβάζουν την ελληνική σημαία και υψώνουν την τουρκική. σκοπούν την πράξη του και το βίντεο διαχέεται στα τουρκικά μίνδια και μετά στα διεθνή. Τη δραματική εκείνη νύχτα, τρία στελέχη του πολεμικού ναυτικού, ο υποπλήρχο Χριστόδουλος Καραθανάση, ο υποπλήρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και ο χικελευστή Έκτορα Γιαλοψός έχασαν τη ζωή του. Είναι το πλήρωμα του ελικόπτερου που εκτέλεσε αποστολή αναγνώριση στα Ήμια και συνετρίβη. Χωρί ποτέ να διευκρινιστεί επίσημα εάν το κατέριψαν οι Τούρκοι Κομάντο με τα πυροβόλα όπλα του. Ο Πρωθυπουργό Κώστας Σιμίτη και το Κισέ είχαν δώσει εντολή στον αρχηγό Γεεθάνα, Αυροχρήστου Λιμπέρι, να στείλει το ελικόπτερο σε αποστολή αναγνώριση για να διαπιστωθεί αν πράγματι είχε αποβιβαστεί στη μία Ευραχονισίδα, αν είχαν αποβιβαστεί Τούρκοι Κομάντο. Στι 4 και 25 η φρεγάτα Ναβαρίνο αναφέρει ότι έχει ήδη απονιώσει το ελικόπτερό τη. Που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πάνω από τη βραχονισίδα και ανέμενε την αναφορά από το πληρώμα του. Το στίγμα του ελικόπτερου όμω κάποια στιγμή χάνεται από τα ραντάρ. Το ότι οι Τούρκοι κατόρθωσαν να αποβιβάσουν ομάδα κομμάτων στη μία βραχονισίδα οφείλεται σε παράληψη τη ελληνική στρατιωτική ηγεσία. Ακόμα παραμένει αναπάντητο γιατί η μικρή ήμια είχε μείνει αφύλακτη. Κατά τα άλλα, από επιχειρησιακή απόψεω, οι ελληνικέ εκείνο το βράδυ ήταν και έτοιμο και με υψηλό Έτοιμε να απαντήσουν στην τουρκική πρόκληση. Η νεοσύστατη κυβέρνηση Σιμίτη ευνηδιάστηκε πλήρω και αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι το Κισαία συνεδρίαζε στη Βουλή και όχι στο κέντρο επιχειρήσεων του ΓΕΔΑ. Ο τότε υπουργό εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος αντί να βρίσκεται μαζί με τον πρωθυπουργό και τη στρατιωτική ηγεσία, συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή στο ΜΕΓΑ. Ο δε αρχηγό τη Περίμενε για ώρε έξω από την αίθουσα που συνεδρίαζε το Κισεά να τον φωνάξουν επιμέσα. μέσα. Όσοι νόρα διήρκεσε η τουρκική επιχείρηση, τότε Τουρκάλα πρωθυπουργό Τανσούτ είχε αποφύγει να απαντήσει στι συνεχείς τηλεφωνικέ κλήσει του πρόεδρου Κλίντον. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούσαν να αποτρέψουν μια πολεμική σύγκρουση αναλαμβάνοντα ρόλο μεσολαβητή. Οι Τούρκοι ανταποκρίθηκαν στην Αμερικανική διαμεσολάβηση μόνο όταν είχαν ολοκληρώσει το τελεσμένο του. Έτσι, φτάσαμε στη Συμφωνία όχι πλοία, όχι στρατιώτε, όχι σημαίε, με την οποία ουσιαστικά η Άγια κατάφερε να γκριζάρει τι δυο βραχονισίδε, δημιουργώντα ένα προηγούμενο που στη συνέχεια επικαλέστηκε για να διευρύνει τι επεκτατικέ διεκδικήσει τη. Εγώ, αν γυρίσω το ρολόι τη ζωή μου, η βραδιά των ημίων, τα ξημερώματα δηλαδή τη άλλη μέρα, ήταν η τελευταία μέρα που μίλησα με τον πατέρα μου, τέσσερι μέρε μετά έφυγε από το μάτι του το κόσμο, άγια και ήρεμα. Στον ύπνο του Οπότε είναι απ' Ένα παραδοσιακό Υπηρώτικο πολυφωνικό της ξαναδιάς Συν, Λέγεται Αναστασά Είναι δύο συγκροτήματα Νεανικά Με σεβασμό και αγάπη στην παράδοση Που ροκάρουν οι Η τρανσιντέλα και η μπαμποκόρο Στο μήνυματά σας η Βάνα που τηλεφωνά από την Νίκια Μας αγαπούσε λες πάντα και εμένα και την Άνση Έβγαλε στο Πανεπιστήμιο της Ανθρωπιάς Περνώντας πίσω από σίδερα 14 χρόνια Οπότε α, ξέρει την Πανεπί Ανθρωπιά Οπότε στην Αντιγυρίζουμε Η Μάνια από του Ζωγράφου Τερμή παράκληση να επαναλάβετε Τα ονόματα των τριών παλικαριών Που χάθηκαν στα Ήμια Έχεις δίκιο κούκλα μου που τα ζητά. Ε, κρινεύουμε να ξεχνάμε τα ονόματα Χριστόδουλος Καραθανάσης Υποπλήαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος Υποπλήαρχος Έκτορ Γιάλοψός ή Έκτορας Γιάλοψός Όχι και Τα τρία παλικάρια Καραθανάσης Βλαχάκος Γιάλοψός Να ευχαριστήσω την Άννα από την Ηλιούπολη για τα συγχαρητήρια και να πάω στο φίλο Σεπολιώτη που γράφει Λένα, καλησπέρα. Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την εγκληματική Αμερικανοαμερικάνικη Συμφωνία έδειξε και πάλι ότι η μόνη πραγματικά κολοκοτροναϊκή θέση είναι αυτή του Κουκουέ. Τα 200 χρόνια του 2021 δεν ανήκουν στους ντόπιου Γεσμάν yes και του καθελογεί Ραγιάδε του αστικού πολιτικού συστήματο. Ανήκει στου άλλου Έλληνε. Αυτοί και μόνο αυτοί δικαιούνται να το γιορτάσουν. Ε, θα σου έλεγα ότι μέρα που είναι σήμερα ο τρόπος της διατύπωσης δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτό που λες, ως, ως προς τη στάση και το γεσμανιλίκι και την επιλογή της αστικής τάξης να μην διαπραγματεύεται παρά μόνο για συμφέροντα ε, ε, είναι μια μακρά συζήτηση πρέπει να την ανοίξουμε άλλη μέρα θα ήθελα να το κρατήσω ε, λίγο πιο πέρα όχι για ένα λόγο κάποιον ιδιαίτερο, κάθε άλλο παρά, αλλά γιατί η συζήτηση που έγινε χτες ευτέλησε την αντίληψη ότι μπορούμε να συζητάμε για θέματα τόσο μεγάλα ανάμεσα σε μπάλε, σε ποδόσφαιρα, σε παές, σε μύδια, όταν ξέρουμε ότι ο ρόλος των μήντια ακόμα και στην υπόθεση των ημείων υπήρξε τραγικός υποδαβλιστικός. Οπότε η αρετή έρχεται και προσθέτει σε αυτό το σχόλιο, δεν είναι απίστευτο, Λιάνα μου. Πόσο δοκιμούνται όρθιοι, πώ ακόμα να μιλήσουμε, να τρέξουμε, να εξηγήσουμε όταν όλοι ασχολούνται με την μπάλα τη μέρα που χαρίζεται η χώρα στο ΝΑΤΟ και του Αμερικάνου. Κουράστηκα και λυπάμαι, όχι τόσο για μένα, για τα παιδιά μου που τρέχουν τζάμπα όπω αποδεικνύεται. Αχ, εδώ είναι το πρόβλημα. Να μην κουραστεί και να μην τα παρατήσει. Γιατί έτσι καίκαμε, φιλενάδα. Καήκαμε όλοι μα. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει πρέφα τι συμβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ότι είναι αμυντική μία συμφωνία η οποία παραχωρεί σχεδόν όλοι το στρατιωτικό κομμάτι της χώρας εξαιτίας του ΝΑΤΟ, αλλά και με τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή στους Αμερικανούς με την πιπίθυση ότι θα πολεμήσουν για λογαριασμό μας πότε συνέβη αυτό με εξένους, πότε, πότε συνέβη αυτό, πότε είναι αμυντικό το ΝΑΤΟ τι αμυντικό έχει να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή, Πώ σώθηκε η Κύπρος από το ΝΑΤΟ, Σώθηκε, Πού είναι χωρισμένη στα δύο. Θα σου μιλήσουν οι Αμερικάνοι και θα του πιστέψει κανένα που χθε τσακωνόντουσαν στη Βουλή, τα έχω παρμένα στο κρανίο. Αλήθεια σας το λέω, Δύο κοτζά μαντραχαλάδε, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση, για το τι ακριβώ έγραφε η επιστολή του και αν το έτσι το καλό, ή δεν έτσι και δεν ήταν τόσο καλό. Μα δεν είναι οι Αμερικάνοι που λέγανε ότι έχει πυρηνικά το Ιράκ και δεν είχε τελικά. Θέλετε να σα φέρω σε κάτι πιο κοντινό. Δεν πέσανε εκείνες οι τρει ρουκέτε μετά την εκτέλεση του Σουλεμαϊνί στο στρατόπεδο των Αμερικανών, που βγήκανε, βγήκε ο Τραμπ με 800 tweet και 15 δηλώσει ότι δεν τραυματίστηκε κανένα και δεν υπάρχει κανένα. Και είναι 64 οι τραυματίε, από του οποίου οι μισοί νοσηλεύονται σε νοσοκομεία τη Ευρώπη και αλαχού. Δεν Αυτοί κρύβουν του δικού του τους νεκρού, κρύβουν του δικού του τους τραυματίε. Αυτοί είναι που έχουν μετατρέψει αυτή τη στιγμή η συμφωνία. Άμα ήθελε κάποιο να την περιγράψει, και η χώρα βρίσκεται μεταξύ Ντέιτον και Ραμπουγιέ. Έτσι ξεκίνησε στην Ιγουασλαβία η υπόθεση. Από τον Ντέιτον που ήταν αριστούργημα ο Μιλόσεβιτ, ο μεγάλο δημοκράτη των Βαλκανίων, στο Ραμπουγιέ που ήταν ο δικτάτορα των Βαλκανίων. Ε, ε, το ΝΑΤΟ ζητούσε με το, το Ραμπουγιέ το σύνολο που είχε παραχωρήσει, επειδή δεχόταν να καθίσει και να κουβεντιάσει. Είναι εγκληματική αυτή η συμφωνία για το μέλλον του τόπου Γιατί την κρίσιμη στιγμή Αν εμείς δεν παλέψουμε Για αυτόν τον τόπο Δεν πρόκειται να παλέψει κανένας για λογαριασμό μας Οπότε πρέπει να ανοίξουμε παράθυρο ε, Η μουσήκη του Παπαϊωάνου, Η στίχη του Βασιλιάδη Στο τραγούδιο Μακεδόνα. Άνοιξε, άνοιξε γιατί θα σκάσω Το παράθυρο Κλεισμένο, σφαλισμένο σκοτεινό, <ΣΣΣΣ> για ποιο λόγο Να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραβεί. υπήρχα, φτάνει πια να με τύρανες Ξέρω στα γλάσα στα γλάσι Πόρεσε να σου τραγα η καρδιά μου φλόγες βγάζει Μα δεν βγαίνεις να σε δω Η καρδιά μου φλόγες βγάζει μα δε βγαίνεις να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε φτάνει πια φτάνει πια να με τυραντάς άνοιξε, άνοιξε Παίνο. Φάνε πια, φτάνει πια να με τι ράν. σε διαφημίσει, πάμε σε διαφημίσει, γιατί σήμερα ο Μήνα έχει ε, τρία μία. Θα πάμε στις διαφημίσει, Πριν πάμε θέλω να σας προναγγείλω με τι θα σχοληθω μετά. Και έχει σημασία να σας το πω, γιατί η 31η η Ιανουαρίου έχει κι άλλες επαιτίους. Μία από αυτές είναι πολιτισμική. Και επειδή ακούσατε τώρα αυτό το τραγούδι του Παπαϊωάννου, και θα ακούσετε και ένα άλλο μετά, όχι του Παπώ σαν σήμερα, στο Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν, εκεί που σας έστειλα σήμερα, να δείτε την παράσταση της ηλέκτρας για να δείτε πως δένονται όλα καμιά φορά σχεδόν μοιραία και παράξενα ο Μάνος Χατζηδάκης κατεβαίνει στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν το 49 παρακαλώ και δίνει διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι για την ερμηνεία και τη θέση του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού σε σχέση με το ρεμπέτικο και επειδή αυτά Καλό είναι να τα θυμόμαστε, να τα ανασκαλεύουμε, να φτάνουμε σιγά σιγά να τα κουβεντιάζουμε. Αυτά θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε διεφημίσεις και αμέσως μετά και τους τίτλους των ειδήσεων εγώ θα ασχοληθώ με τούτα και με εκείνα. Έχω και άλλα μηνύματα. Μην με παρεξηγείτε, ψάχνω τις κατάλληλες στιγμές για να περνάω τα μηνύματα των ακροατών συνοδεύοντας τα και από μια μουσική που να μην τα τεινάζει από μόνη της στον αέρα Στη 31 Γενάρη του 1949 λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης δίνει μια εξαιρετική διάλεξη πατήστε στο ίντερνετ και βρίστε. την με τον τίτλο Μάνος Χατζηδάκης και το ρεπέτικο» είναι πολύ μεγάλη και για όποιον ενδιαφέρεται είναι εξαιρετική, πρέπει να την ψάξετε να την διαβάσετε εγώ μόνο θα σας δώσω ένα πολύ μικρό στίγμα ε, για να περάσουμε να ακούσουμε μια σωτηρία μπέλου Ποιος, ποιος μπορεί να α, α, α, καταλάβει ε, βάρε μια πενιά τώρα ο ήχος έτσι Για να σας μπάσει στη διαδικασία Λοιπόν, ακούστε Μιλώντας για το ρεμπέτικο λέει Θα ήταν α, κάπως ανόητο Να νομίσουμε ότι ο χασάπικος για παράδειγμα μπορεί να πάει να αντικαταστήσει το ταγκό Οι λαϊκοί ρυθμοί έχουν κάτι πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται για να καλυφθούν οι βραδινέ μα διασκεδαστικέ ώρε. Άσχετα να αυτό ο χαρακτήρα επιβάλλεται και επικρατεί στις λαϊκές τάξεις. στερα για μα, θα είναι μεγάλο ψέμα να ισχυριστούμε ότι είναι δυνατόν να εκδηλωθούμε με αυτού του τόσο γυμνού και απέριτου ρυθμού. Κάτι τέτοιο μόνο για αυτού που με κρασί με άλλα μέσα στέλνουν στο διάβολο που λένε κάθε κοινωνικό φραγμό και κάθε σύμβαση έστω και για μία ώρα. Παρατηρώντα όμω μια ιδιότητα αυτών των ρυθμών, ήδη δημιουργείται μέσα μα ένα θαυμασμό για τη δύναμη που περιέχουν και που μα κινεί το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά του τη δύναμη. Που από εδώ και πέρα, λε και σαν μαγεία, μα φέρνει σαν μεσή επαφή με το μελλοντικό τη στοιχείο. Αυτά όμω, λέει ο Χατζηδάκη, όλα κουράζουν σαν δεν τα δει απ' έξω την καθημερινότητά του. Κάθε απόπειρα που θα κινήσει να φέρει το ρεμπέτικο τραγούδι σε καθημερινή χρήση και επιπόλαια. Και καταδικασμένη είναι. Λέει πολλά πράγματα, λέει παρακάτω. Λοιπόν, δεν νομίζω πως ο συνοπισμό γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι είναι δυνατόν να μα σταθεί εμπόδιο για να κοιτάξουμε προσεκτικά την αξία του και να αγαπήσουμε την αλήθεια και τη δύναμη που περιέχει. Αυτά τα τραγούδια είναι τόσο κοντινά σε εμά και σε τέτοιο σημείο δικά μα, που δεν έχουμε νομίζω σήμερα τίποτε άλλο για να ισχυριστούμε το ίδιο. Τα λέει αυτά του 49, την εποχή που το ρεμπέτικο είναι υποδιωγμών αφορά στις λαϊκές Λουμπεν τάξεις ενώ ο ίδιος ο ίδιος το 49 παρουσιάζει και διάφορα δείγματα μουσικής, κάνει μια διάλεξη η οποία είναι από αυτές τις χρυσέ. που λες γιατί κάποιος δεν την αναπαριστά ρε, παιδάκι μου να βάλει κάποιον να πες να κάνει ένα ντοκιμαντέρια να βάλει κάποιον στη θέση που να αναπαριστά τον, τον, τον, τον χατζηδάκι να δίνει αυτή ιδέες δίνω, κάντε τες. Δεν κοστίζουν και τίποτα. Αυτά τα πράγματα είναι ωραία. Μαζί με κομπανίε, με ανθρώπους που το έχουν δουλέψει το ρεμπέτικο, Όπως η Θέσια και ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Φέρι. Δηλαδή, ειλικρινά σα το λέω. Και π, π, πάει παρακάτω και λέει ότι. Ο... Το δεύτερο τραγούδι του παρουσιάζει το Εγώ με θύμα σου του Βαμβακάρη. Το τρίτο το Σταμάτησε Μανουλάμ να δέρνει σε τη Μπέλου. Και λέει λίγο παρακάτω, λίγο πριν από τον του 40. Ο Τσιτσάνη τραγούδισε για πρώτη φορά Το Αρχόντι μου Μάγισσα Τρανί. Ήταν ένα μεγαλοφυή σχεδιασμό, μπορώ να πω, πάνω στο ερωτικό θέμα, που η δύναμή του και η αλήθεια του μα φέρνει κοντά στον ερωτόκριτο του Κορνάρου και μετά από εκατοντάδε χρόνια κοντά στο ματωμένο γάμο του Λόρκα. Για να πει μετά παρακάτω πώ ο Τσιτσάνης πριν από δύο χρόνια, δηλαδή το 47, έχει τραγουδήσει για πρώτη φορά Το Νύχτο Σε Χωρί Φεγγάρι, Το Σκοτάδι Νευαθή. Με τον ερωτισμό να προχωράει και να θίγει ακέραια το το δίνοντα μια τόσο λεπτή, μα τόσο έντονη αίσθηση μια βαριάς ατμόσφαιρας λες και προμηνούσε ένα άγχο μια καταιγίδα. Και φέτος αυτή την καταιγίδα και το άγχο, με μια δυνατή κραυή, η μοναδική μεσταρμπέτικα και γι' αυτό τόσο αληθινή, την έδωσε ο Παπαϊωάννου, μιλάει για το 1949, με το άνοιξε-άνοιξε που ακούσαμε πριν από τι διαφημίσει. Οπότε λέω τώρα έτσι, στη μνήμη μεγάλων στιγμών του πολιτισμού που χαρακτηρίζουν την πατρίδα πολύ περισσότερο από τα πάτριο τος σπίραυλοι και τα κρούζ ως κρουαζιέρες και πύραυλοι που κάνουν τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων λέω να ακούσουμε το σε χωρί φεγγάρι με τη σωτηρία μπέλου του Καδάρα μόνο και μόνο έτσι για να θυμηθούμε τι άλλο μπορούσε να έχει γίνει το 49 στο τέλος του αιματηρού εμφυλίου πολέμου από έναν Μάνο που υποκλίνεται στο ρεμπέδικο Σε Το Give me see κέρι, στο στένο το παρασύρι που φώτιζε ένα κέρι. Κωνσταντίνο μου λέει ότι ε, τα λάθη πληρώνονται με αίμα και με γνώση Γνώση που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να μην μείνουν μόνο με το αίμα Δεν θα διαφωνήσω καθόλου Αλλά το ποιο μαθαίνει από τα λάθη του και κυρίως πληρώνει το μάρμαρο των λαθών Είναι μια διαφορετική ιστορία που αξίζει να πούμε πολλά πράγματα Λοιπόν ε, ε, πάω στον Παναγιώτη που με ρωτάει πώ κατάφερε ο λαγό να μπει στο κοινοβούλιο, στο ευρωκοινοβούλιο. Δεν το το να απαγορεύσει λόγω τη δίκη, Όχι. Ξεφτείλα μεγάλη αυτό το φασισταριό να εκπροσωπεί τη χώρα μα. Πώ μπήκε στο ευρωκοινοβούλιο, Με την ψήφο. Με τον αριθμό των ψήφων των Ελλήνων. Αυτά πρέπει να το απευθύνει το ερώτημα σε αυτούς που τον ψήφισαν. Ο Γιώργο θα έχει πάρει στο κρανίο στο Πασαλιμάνι, κατά την άποψή μου δικαίω, αλλά 24 χρόνια καθυστέρηση. Θέλει λίγο να το δούμε διαφορετικά. Οπότε το διαβάζω ακριβώ έτσι όπω το λε, χωρί να το σχολιάζω. Γιατί έχει το δίκιο σου, έχει και τον πόνο σου. Έτσι, μου ήρθε να πάρω μια σημαία και να πάρω την καρφό στα Ινία και να φωνάξω: Ζήτω η Ελλάδα. Ξέρω ότι την επόμενη θα με εξαφανίσουν, αλλά θα το έκανα για την Ελλάδα, ρε γαμότο Άμα η κυβέρνηση έχει τα κότσια, α αποβάλει όπω και η θάτσα τη ομάδα από την Ευρώπη, που είναι πολλά τα λεφτά, για πέντε χρόνια. Ε, Γιώργο. Δεν θα ανοίξω σήμερα το θέμα. Είπα δεν θα τα ανοίξω. Άμα θέλετε την άλλη εβδομάδα το πιάνουμε. Εγώ, η κακομίρα καθαρά οπαδικά ω Παναθηναϊκό, περιμένω και χαίρομαι που τα παιδάκια του Παναθηναϊκού παίζουν καλή μπαλίτσα. Τώρα, τελευταία δε εξαιρετική. Χαίρομαι που έχω έναν προπονητή που αντέχει να δακρύζει και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και χαίρομαι με το ενδεχόμενο ότι μπα και εμφανιστούμε να παίξουμε στην Ευρώπη, αλλά. Πολιτικά δεν έχω καμία ψευδαίσθηση Το ποδόσφαιρο είναι μια μπίζνα με πάρα πολλά λεφτά και αλλιά από αυτούς που λαχταράει η καρδούλα μας να τη δούμε μόνο από πλευράς φανέλας. Μπίζνα είναι και εκ των πραγμάτων όπου υπάρχουν τέτοια υπάρχουν και ημία και γκρίζες ζώνες και στιγμές μαύρες και στο ποδόσφαιρο χειρότερες από αυτές που μπορεί να βάλει του ανθρώπου ο νους. Λοιπόν, ε, η φιλενάδα μα η Ελένη είναι πολύ ερωτευμένη προφανώ. Δεν κρατιέμαι, μου λέει. Συγγνώμη που στέλνω και δευτεροθήμα ε, ε, μήνυμα. Τώρα που μ' ακούει ο Θανούλης μου από τη Λάρισα, θέλω να του πω δημόσια ότι τον αγαπώ τρελά. Τα α, τα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι καμιά πενταριά στο τρελά που έχει τυπώσει. Τι χαρά που πρέπει να έχει που μπορεί να αγαπά έτσι, Μωρή Παλαβή. Είναι πολύ ωραίο πράγμα και τυχερό ο θανούλη. Και ο Γιάννη από τον πυρία. Μια Παρασκευή να πουσιάσεις και μας λείπεις, όσο δεν φαντάζεσαι να σε καλά. Λοιπόν, για την ερωτευμένη και για το Γιάννη, εγώ λέω να παίξω ένα τραγούδι που το λατρεύω και με αρέσει πάρα πολύ, ε, γιατί είναι δύο λατρίες, είναι ο Λαβρέτσο ο Μαχαιρίτσας στη μουσική, το είναι, το χρησιμοποιώ συνειδητά, το εννοώ, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης το τραγούδι, η είναι της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου, πεθαίνω για σένα». Τον κόμπο κηβησίας πάνω σου τρακάρω Σε ώρα απελπισίας Χριστό το χάρο Χτύπησε καράπολα, Κι η δόλια η καρδιά μου Τα πεζόλα για όλα Άναψε τη φωτιά μου Πεθαίνω για σένα κι ασύ σε απάντη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ασύ σε απάντη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική Οι νόμοι δε μετράνε Σε φάση μεταφυσική Τα πάθη κυβερνάνε Αν είσαι άνθος του κακού Δε ψάχνω αποδείξεις Στην αυτά παντενός Θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι αφάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα Κι ας είσαι αφάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα Εγώ σε λέω Πεθαίνω για σένα, κι α απάτη. Δεν πά να ma, ego Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι se απάτη. Δεν ψέμα, Εγώ σε Έκλεψαν και αυτοί που τους πιστεύ σαν έκλεψαν ανάπτυξη με φιά συνταξιούχοι τί πεθαμένη στο Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπείτε. Πάμε λοιπόν τώρα να σα δώσω και μια τελευταία πρόσκληση. Λοιπόν, θα σα δώσω μια τελευταία πρόσκληση και θα πάτε να χαρείτε Αύγκο Στρίμπερ στο θέατρο Α. Έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή τα απόγευμα στις 7.30 και θα πάτε να δείτε τον πατέρα του Στριντμπερκ σε σκηνοθεσία Άκη Βλουτή και τη Δίμετρα Χατούπη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μιλάει για τη συγκουσιακή σχέση ενός ζευγαριού, το έργο είναι γραμμένο το 1887 που αφορά στη διαφωνία για την ανατροφή και τον τόπο διαμονής τη κόρη του. Στην πραγματικότητα, όμω, ο Στρίντμπεργκ έχει γράψει: Ο Στρίντμπεργκ, για να μην τα στριμώχνω και τα ονόματα, ένα έργο για τον έρωτα και ταυτόχρονα τη σκληρότητα στη σχέση των συζύγων, τη μέχρι τελική εξόντωση μάχη άντρα και γυναίκα για την επιβολή στην οικογένεια και στη σχέση και για την καταλητική δύναμη τη αμφιβολία, που μπορεί ω και να καταστρέψει τον φέροντα αυτήν, από τη στιγμή που μεταστρέφεται σε υπαρξιακή αγωνία. Απέναντι σε Θεό και ανθρώπους Λοιπόν θα πάτε Θα χαρείτε την παράσταση Η Δήμητρα Χατούπη φωτίζει συναρπαστικά τη Λάουρα Ο βλουτίζει δίνει αθρίτη την εικόνα του πατέρα Θα χαρείτε την παράσταση Στο θέατρο Α θα πάτε Και θα περάσετε καλά ε, Πέντε ζευγάρια Πέντε φίλοι πέντε, ε, Είναι πέντε διπλές προσκλήσεις ε, Τηλεφωνώντας η πρώτη πέντε στο 211 200 και πριν συμβεί αυτό να πω στον Θοδωρή τον Λαμπρινό με όνομα και επίθετο που μου γράφει από την Κοπεχάγη για να με βρήσει ότι θα σε εκδικηθώ γιατί δεν θα απαντήσω, θα συστήσω όμως σε όλους δεν θα απαντήσω από εδώ γιατί σε άλλο μέσο παίρνεις για να βρήσεις άλλο μέσο παίρνεις να βρήσεις το κομμάτι του ε, φίλου μου και εξαιρετική πένα Διονύσης μαλαπέτσα στην κατιούσα.gr που γράφει ένα στερή πέφτη και πανηγυρίζει κατά τη γνώμη σου για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύει και αυτός όπως και εγώ ότι ως έχει οφείλει να διαλυθεί γιατί αλλιώς μαυρικούνια μας κούνεγε και αφού καφιέσαι στα 32 σου περίπου συνομιλικό σου είναι και ο Διονύσης ότι εσύ δουλεύεις τη Δανία 12 ώρες την ημέρα και βγάζεις 3.500 ευρώ το μήνα και άρα όλοι οι άλλοι που γράφουν είναι χραμμοφάιδες, πληρωμένοι από μένα, από οποιονδήποτε άλλο και διάφορες άλλες ωραίες λέξεις που λες φώτη μου, για να σου τις πάσω θα καλέσω τον κόσμο να πατήσει κατιούσα.gr και να το διαβάσει, με τίτλο «Ένα στέρι πέφτει πέφτει», που το βρήκα και εξαιρετικό εγώ ως τίτλο, για να σε εκδικηθώ, θα σου παίξω ένα κομουνιάρικο τραγούδι, για να καταλάβεις ότι δεν κολώνουμε. Οι υπόλοιποι θα πάτε να δείτε τον πατέρα και εγώ θα μείνω, γιατί υπάρχει και πατέρας τέρας, έτσι. Εγώ θα μείνω στην απάντηση με στίχους Κώστα Βίρβου, μουσική Βασίλη Τσιτσάνη, στο τραγούδι του Στέλιο Καζαντζίδη, της γερακίνα γιό, Γιατί ξέρεις, κάποιοι από εμά δεν μασίσαμε ή δεν μασάμε ούτε σε κελιά. Στρώμα να πλαγιάσω Ούτε φω για να διαβάσω Το γλυκό σου γράμμα Όχ μανούλα μου Καλοκαίρι Χρύο. Ένα μέτρο, έπιβιο είναι το κελί μου, οχμανούλα μου. εγώ δεν ζω γονατιστός είμαι της γέρα κοινάς γιος, είμαι της γέρα κοινάς γιος Και κι αν μ' ανοίγουνε πληγές εγώ αντέχω, φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές Μα να μην λυπάσαι, μα να μην με κλαίσαι Ένα ρούχο ματωμένο Στρώνω για να ξαποστένω Στο υγρό τσιμέντο Οχ, μανούλα μου Στο κέλι το πλάνο μου, πέραν κι άλλον αδελφό μου, πόσα θα τραβήξει, οχ μανούλα μου. Δεν ζω εγώ να της τρώσει με τη ζυέρα, κοινά γιο είμαι τη γέρα, κοινά γιο. Κι κι αν με ανοίγουνε, πληγές, Εγώ αντέχω τι φωτιές Εγώ αντέχω τις φωτιές Μά να μην λείπασε, μά να μην με κλείνει. Φτάσαμε στο τέλο και τη σημερινή εκπομπή. Μαζί μου στον Ιγό τη δεύτερη ώρα ήταν ο Γιώργο Ζιβελεκίδης Στη μουσική επιμέλεια, Δερφούλα μου Ινάν. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Ειρηνικού ε, Κούρτη. Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο. Μία ακόμα Παρασκευή έφτασε στο τέλο τη. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το τελευταίο τραγούδι. Βρε, βασίλη Ταξιτζή του Ρασούλη Στύχη. Του Βαγιώπουλου Μουσική. Ο Ρασούλη με το Βαγιώπουλο και την Ανθήτη Κουφουδάκη στο τραγούδι. Για όλου του ταξιτζίδε, του κολλημένου στο Real FM και αγαπημένους φίλους του της Δότης Εκπομπής από τη Νάνση και τη Λιάνα και στον Άρη και όχι μόνο στο Βασίλη και σε όλους τους φίλους μας στους ταξιτζίδες εξαιρετικό σε αφιερωμένο καλό Σαββατοκυριακό Ο κόσμος είναι Μπέρι. Ούτε το α, α, του ταρζάντια δεν σε σώνει Είναι σαν να τρέχει κάποια κούσα μακρινή Και η βενζίνα με στη νύχτα σου τελειώνει Αχ βρε βασίλη ταξίδι, δεν έχω άλλη συμβουλή Πάχα τα τη τρέλα μα τογκα, άδειο του νου τοπορδάκα, δείχνω μα το αγόη. Πάχα τα κι ασκόπο πάμε, παرو να τη με νόημα να γλεντάμε το και αν σε γράφει το ρολόι. Σκοπό πάμε, παντού να περιγυρνάμε. Με νόημα να γλεντάμε. Ποκια oh, γράφει το ρολόι. Τι σκέψει επιβάτησε, κακέ. Και μόλι πα να βάλει. Η σημεία ακούς χιόπι σοκ χαφνικά μες τις στροφές η μιρανα υριάζει σαν αντροχεία Αχ βρε βασίλι ταξίδι δεν έχω άλλη συμβουλή Πατά τη στρελας μας το κας αδιο τον υπόβαθρο δικό το αγούι Πάντα κι ας κόπος πάμε, παντού να τρίγινάμε, με νόημα να γλένταμε, ο, κι ας γράφει το ρολόι. Πάντα κι ας κόπος πάμε, παντού να με νόημα να γλένταμε, ο, Γράφει το ρολόι. Μια πιάτσα είναι του τη ζωή. Κι ας είσαι ένα τεχνίδι. Στο τιμόνι μπαίνει ένα κάποιο και σου δίνει διαταγή. Στον άδειο σε παρακαλώ και σε παγώνει. Αχ βρε βασίλη ταξίτσι δεν έχω άλλη συμβουλή Πάτα της τρέλας βαστόκας άδειο του νου το πορπαγκάς δικό μας το αγώι Πάτα κι ας το πως πάμε παντού να τριγνάμε με νόημα να γλαίναμε Ω κι ας γράφει το ρολόι